Ένα κύριο ξέρει γιατί γράφει μια λέξη, για ποιο λόγο δημιουργεί μια μουτζούρα. Ένα άλλο κύριο κλέει, η γυναίκα του πήρε τι δύο κόρε του. Ανήλικες. Και έφυγε και τον παράτησε και, και, και, και, και, και, και δεν την είδε ξανά, δεν την ξανά πια. Ούτε εκείνη ούτε εκείνες. Ένας τρίτος κυρίως σκάβει να βρει το προπολεμικό θησαυρό που άφησε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο τέταρτος κύριος δεν θα εμφανιστεί λόγω απόλυτας μνήμης, φωνής και παρουσία στη γη μα.